Μαζί. Τι ωραία Σύριζα τέλος Αριβεντέρτσι Είναι η αλήθεια Αριβεντέρτσι ναι. Είναι η αλήθεια ότι κάνει ό,τι μπορεί για να τελειώσει το ΣΥΡΙΖΑ Δεν το είχαμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει προ Για την ακρίβεια τελείωσε τέτοιες μέρες το 2015 γιατί είχε φουσκώσει στα μυαλά των ανθρώπων, των Ελλήνων και των Ευρωπαίων ότι θα έρθει, θα είναι μια διαφορετική δύναμη, δεν θα εφαρμόσει με τίποτα μνημόνιο. Κατηγορούσε όλους από τα αριστερά του ότι ήταν εμπαθείς και μονόχρονοι και οπισθοδρομικοί που δεν πίστευαν ότι ο ίδιος θα καταργούσε το μνημόνιο και θα κυβερνούσε χωρίς μνημόνιο την Ελλάδα. Έφερε το μνημόνιο. 17 ώρε διαπραγμάτευση, ένα έρπη. Κάπου εκεί τελείωσε όλο αυτό με αυτού του τύπου την αριστερά στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα η εκτιμένη ταχύτητα. Τον άφησε στην κυβέρνηση, κυβερνήσανε, χάσανε με 10 μονάδε από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Λογικό. Έτσι όπως είχαν πορευθεί και με αυτό το στυλ διακυβέρνηση και με τόσα ψέματα και με τόσε κολοτούμπε και με τόσε απάτε και αυταπάτε. Στην πορεία χάσανε και ω αντιπολίτευση, δεν έχει Οπότε έφυγε μετά και ο Κιο και ήταν λογικό να έρθει κάποιο τουρίστα να πάρει το κόμμα. Για διακοπέ είχε έρθει και σιγά σιγά το ξεδοντιάζει και το πετάει στα σκουπίδια. Έκλεισε την αυγή μέσα σε, μέσα σε ένα μήνα. Τι έχει κάνει, Έκλεισε την αυγή, μίλησε για μαύρα ταμεία που υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τον ίδιο, επί Τσίπρα δηλαδή, και έχασε και τέσσερι μονάδε από το ποσοστό που είχε πάρει ο Αλέξη Τσίπρα. Ε, όλο αυτό λέγεται καταστροφή, εξόντωση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να το πει. κανείς με άλλον τρόπο. Οπότε καταλήγουμε και συμφωνούμε με τον Στέφανο. Σες λέω ξεκάθαρα. Δεν θα κάνω πίσω. Θα τα μίσω, ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας κανεί. κανείς. με Σα λέω ξεκάθαρα, θα τα μίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. <Κάναμε> <μίσω> <μίσω> και δεν θα μα σταματήσει κανεί. <μίσω> πολύ ωραία, πολύ αληθιντά. Εδώ ο Στέφανο Κασελάκη περιγράφει ακριβώ αυτό που γίνεται και αυτό που κάνει αυτή την ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και κάτι μέλη από κάτω που ψήφισαν και τον Κασελάκη και του υπόλοιπου. 150.000 πώ ήταν. Οι οποίοι ελπίζουν, βλέπουν, παρακολουθούν, συμφωνούν με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρουμε. Πάντω.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 Και αυτό μετά από ένα χρονικό διάστημα φέρνει αποτελέσματα. Έτσι και στα κόμματα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός ο οποίος θα εκτελείται. Όπως στι εταιρείε υπάρχει ένα business plan το οποίο εκτελεί ένας ε, επιχειρηματίας, ένα διευθύνων σύμβουλος. Έτσι και στα κόμματα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός ο οποίο θα εκτελείται. Έτσι ξέρει, έτσι σκέφτεται, αυτό έχει μάθει, αυτό κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά Είναι εταιρεία και πρέπει να την εξηγιάνει Γιατί κάνουν συνήθως τις εταιρείες όταν ακούμε και μιλάμε για εξηγιάνσεις Απολύσεις, περικοπές, από εκεί που όλοι γνωρίζουμε, από τους κάτω Αυτό γίνεται και τώρα, έχει διώξει και κάποια στελέχη, έχει από εκεί χρήματα Ο Τσίπρας δηλαδή, ο Τεμπονέρος που έφυγε έτσι κι σήμερα και από μόνος του και με όλους τους ε, υπόλοιπους και τώρα κλείνει την αυγή χωρίς να πειράξει τους εργαζόμενους σε πρώτη φάση σε δεύτερη όμως θα πειραχτούν γιατί ποιος ολόγως να υπάρχουν τόσοι εργαζόμενοι μόνο για το διαδικτυακό και μόνο για το φίλο του Σαββάτο Κύριάκου αυτά στην αριστερά για την ακρίβεια αυτού του τύπου την αριστερά τη οποία το θάνατο και το ρόγχο ακούμε από το 2015 σχεδόν 9 χρόνια Τώρα έχει κάνει πολύ ζημιά αυτή η αριστερά σε αυτόν τον τόπο, οπότε έρχεται το τέλος βασανιστικό βέβαια, αλλά αντάξιο του προηγούμενου, ε, της προηγούμενης κατάστασης. Πάμε απέναντι, πολύ πολύ απέναντι, πάρα πολύ απέναντι, γιατί επειδή θα γίνουν εκλογές κάποια στιγμή και θα βγει ο Κυριάκος Βελόπουλος Πρωθυπουργό, γιατί τώρα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνουν ε, συνταρακτικές, κοσμογονικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. Έγινε χαμώστες με μία μια δηλώσει που έκανα. Να ξεκινήσω με μια δήλωση που ενόχλησε πολύ κόσμο. Ναι κύριοι, αν η ελληνική λύση κυβερνήσει θα καταργήσει τα gay pride. Δια νόμου. Με νόμο το επιβάλλατε, με νόμο θα το καταργήσουμε. Η χαρά των πρωινάδικων θα κοπεί. Κομμένα τα gay pride, τα εννιάμερα... για να μην πω κουβέντα κομμένα όλα αυτά θα επιστρέψουμε στο ήθος και το αίθος των Ελλήνων δεν θα έχει καμία σχέση η Ελλάδα με αυτά που βλέπετε όπως και τα Eurovision και Eurovision και τα λοιπά ah. κομμένα αυτά κο-με-να καταλάβατε και σας αρέσει Τι είπε εδώ ο αυριανό πρωθυπουργό που μόνο γι' αυτό το λόγο πρέπει να εκλεγεί να τον βγάλουμε να είναι Πρωθυπουργός Κυριάκος Βελόπουλο. θα κόψει τα Gay Pride όπως είπε Άντε αυτό, οκ. Okay. Αλλά θα κόψει και την Eurovision. Δεν θα στέλνει αποστολές η Ελλάδα στην Eurovision. Θα έχουμε αποχή, όπως έχει ο Ορτογάν, δεν στέλνει τραγούδια στην Eurovision. Τι θα γίνουμε χωρίς Eurovision. Ποιο mm. αυτά. κομένα. Α, δεν θα κόβονται μόνο από εδώ και πέρα συμμετοχέ, θα κόβονται και στον αέρα ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεοπτικών εκπομπών. Τα τραγούδια που παίζουμε από τη Eurovision, ποτέ δεν θα ακούσουμε το Σοκράτη αν και αρχαίο. Που έχει τιμηθεί και έχει σταλεί και στην Eurovision, το μάθαν και εκεί. Αλλά ω Superstar ο Σοκράτη, θα κόβονται, θα επεμβαίνει ο ίδιο. Υπάρχει αυτό το σύστημα εδώ, το ακούσαμε. Το μπάζερ διακοπή, και αμέσω μετά εις τα κάτι φωνή του ηγέτη, του αυριανού Πρωθυπουργού, που λέει ότι θα κόβει τα τραγούδια. Πώ θα γίνει Πρωθυπουργό Ωβελόπουλο, θα ακούσουμε τώρα μια Κροάτρια που τον πήρε τηλέφωνο, έκανε τη σχετική αποκάλυψη. Πόσο πήρε στις ευρωεκλογέ, ο Βελόπουλος, 9,5-10, κάπου εκεί τώρα, πριν για τρεις Κυριακές, πότε ήτανε, ε, δεν πήρε τόσο, θα ακούσετε πόσο πήρε πραγματικά, θα κάνετε τις αναγωγές και θα καταλάβετε ότι στις επόμενες εκλογές, πολύ πριν την τετραετία, τη λήξη της τετραετία, θα είναι πρωθυπουργό και ευτυχώ και μακάρι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πρόεδρε. Ναι. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη να έχουμε και λίγο πνεύμα αν, αν μπορεί ο Θεός πλέον να μας δώσει γιατί κοιμήθηκαμε εντελώ. Όλα αυτά που λέτε από χρόνια σας παρακολουθούμε. Θέλω να πω κάτι. Το αποτέλεσμα, επειδή είμαι επαγγελματίας όπως εσείς και κουράζομαι πολύ κι αν και με μάνα και γιαγιά Το αποτέλεσμα δεν ήταν το δικό σας 10 κόμμα τόσο, ήταν πάνω από 25. Τα ξέρετε πολύ καλά, το λογισμικό στην Ουκρανία, ας πάρω την ευθύνη και ας με παρακολουθούν. Είμαι οι και εμές την τρέλα αυτή. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το δικό σας 10 κόμμα τόσο, ήταν πάνω από 25. Δεν Οικονομικά και φθορολογικά. Μίλετε πράγματα που θα τα πάνω τα κόψω και θα λέμε δεν τα είπα εγώ. Θέλει προσοχή. Εγώ σας τα λέω Ναι, εσύ τα λέει τα λέω τα ακούω. <laughs> και θέλω να τη δώω. Okay. Ο πρόεδρος δεν πήρε θέση. Τα άκουγε βέβαια. Και την αύξηση και την κυρία. Όμως θα σταθούμε στην κυρία γιατί φαντάζομαι δεν το πιστεύει αυτό μόνο η κυρία. Πρέπει να είναι πολλέ κυρίε που να το πιστεύουν και πολλοί κύριοι ότι υπάρχει ένα λογισμικό λογισμικό στην Ουκρανία. Και ξέρουμε ότι αυτή την ώρα η ουκρανία, αν έχει δυνατότητα και. Χώρο και διάθεση να ασχοληθεί με αυτά, η Ουκρανία την έχει. Είναι άνετη από όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει λοιπόν εκεί εγκατεστημένο ένα λογισμικό το οποίο επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα του Βελόπουλου στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε πώ έχει γίνει. Το ξέρει αυτό η κυρία. Μιλάει με το ύφο του γνώστη αυτών των θεμάτων, των παρακολουθήσεων. Βεβαίω, είναι ψηφοφόρο Βελόπουλου. προφανώς έχει πιστέψει ότι υπάρχει και μια επιστολή σου την είχε ο ίδιο και έχει πιστέψει και όλα τα άλλα με τα βότανα, τι αληφέ. Και ένα σώρο άλλα που έχουν υποθεί. Οπότε βγήκε και πολύ καλά έκανε να το μοιραστεί μαζί μα. Είναι 25% πήρε, δηλαδή Νέα Δημοκρατία 28, Κυριακό Βελόπουλο 25%. Μετά ήρθαν όλοι οι υπόλοιποι. Άρα η ήταν για Κασελάκη είναι ακόμη χειρότερη. Και η ήταν για Ανδρουλάκη είναι ακόμη χειρότερη. Οπότε αυτό το 10 είναι πλασματικό. Κάποιοι το ρύθμισαν. Τώρα πώ το ρύθμισαν, δεν ξέρει κανεί. Σε ποια φάση δηλαδή τη εκλογική διαδικασία επενέβησαν. Οι δυνάμει της Ουκρανίας με το λογισμικό και το, 10, το το 25 το έκαναν 10. Δεν κατάλαβε κανείς, δεν έχει σημασία, κρατάμε αυτό. Ο Κυριάκος Βελόπουλος λοιπόν ο Σαυριανός Πρωθυπουργό, θα κόψει τα Pride αλλά θα κόψει και τη Eurovision, αυτό μας πονάει όλους τους Έλληνες γιατί η πιθανότητα να έχουμε εθνική νίκη από εδώ και πέρα είναι μόνο η Eurovision. Και αυτό δύσκολο. Αλλά σε άλλο τομέα αποκλείεται. Αν εξαιρέσουμε βέβαια τις επιτυχίες του Κυριακού Μητσοτάκη, που είμαστε πρώτοι στην ανάπτυξη. Αλλά αυτά δεν είναι απτά. Δεν βλέπει ένα βραβείο να σηκώνεται. Δεν ψηφίζει η Ευρώπη. Οπότε περνάνε έτσι. Τα χαιρόμαστε μόνο εμεί εδώ, που είμαστε πολύ τυχεροί, που ζούμε στην ανάπτυξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ η Eurovision είναι κάτι που μα τονώνει, μας οδηγεί, μα πάει ψηλά. Πια στείλαμε φέτο στην Eurovision, τη Μαρίνα Σάτι. Βγήκε αυτό το πιτυρίκι, το αχάριστο πλάσμα. Που από ό,τι ξέρω έχει παπά μουσουλμάνο. Σουδανό, τώρα δεν ξέρω τι ήταν έθο. Από το Σουδάν είναι, δεν ξέρω αν ήταν έθος. Το αχάριστο αυτό πλάσμα που στείλαμε εμεί στη Eurovision, το αχάριστο! Και ηρωνεύεται την εκκλησία. Και δεν ηρωνεύεται ένα τζαμί. Το άκουσα τιμωρά, Γιώργο. Βάλτε λίγο. Δεν πειράζει, δεν κάνουμε το αυτό, λέει. Θα πάμε καμιά εκκλησία ρε μαλάκι. Αντίχριστη. Α, όχι να Και γελάνε. Θα πάμε καμιά εκκλησία ρε τούτη. Αυτό το αχάριστο πλάσμα. Θα μπορούσε να πει για να τζαμί κάτι παρεφερές. Ε, δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Γιατί δεν το βγάζουν τα πρωινάδικα για να την κράξουν. Χλεβάζει την εκκλησία. Πιο το αχάριστο πλάσμα που στείλαμε στην Κοινοβίσιο. στα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να βγουν. Μαρικακούργα μη μας του με τα καμωματά σου Πεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στον δρόμο να βγω να πληγώ. Χριστός Λίγο νερό ρε παιδιά νερό Όμως μου φτάνει μου φτάνει μου φτάνει που έχω εγώ Λίγο κρασί λίγο θάλασσα Και παπάριες Μαρίχα μου Λίγο κρασί λίγο θάλασσα Και παπάριες Μαρίχα μου Κομμένα αυτά Κομμένα Κομμένη και η Μαρινέλα, πάντα κρασιά, πάντα θάλασσε, πάντα αγόρια, δεν μένει τίποτα, τα κόβει. Όλα. Αυτό θα το κόψει και για άλλου λόγου το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί λέει μέσα τη λέξη αγόρι μου, επόμενη φάση θα είναι αυτά. Καταλαβαίνετε, τα ξέρετε. Θα ψηφιστεί και για αυτού του λόγου. Νομίζω ότι και η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο, να κόβουμε και λέξει, τραγούδια συγκεκριμένα, όχι μόνο τη συμμετοχή μα και τα τραγούδια που απορρέουν από αυτή τη συμμετοχή στην. Eurovision ο Βελόπουλο λοιπόν κατά τη Μαρίνα Σάτι γιατί μια χαβαλέα λέγει κάτι εκεί με την εκκλησία. Το πιασε αυτό και απίφθινε τα βέλη του κατά τη τραγουδίστρια. Χλεβάζει την εκκλησία. Ποιο το αχάριστο πλάσμα που στείλαμε στην Eurovision. Γι' αυτό είπα κομμένα κι αυτά. Κομμένα όλα. Από την τσέπη τη να βάλει τα λεφτά. Τι πιστεύετε εσεί, αν μπούσε κάποιον Ελλάδο να εκπροσωπεί την Ελλάδα. Αλλά αν δεν βγει την πόντι δεκάδα, θα πληρώσει από την τσέπη σου θα πάει. Η ελλάδα, χώρα του, μαλάκα του κοσμού, αρχίζει. και γυρίζει. Το πως που την κάνει, Τρέχει, Εμένα δεν με τρέχει κανένας Πέρα βρέχει Δολμαδάκια Έρχεται δύσκολος καιρό Ο επόμενος πόλεμος, ο παγκόσμιος, θα γίνει για τα Σαρκικά Και σου φωνάζει ο ουρανός Άλλοι, άλλοι και τρεις Κάτσε σκέψου Σκέψου Κάτσε σκέψου Λόγικέψου κέψου. να ληψετε τη τηλε τηλε τουρκιγκο Δεν διαβάζουμε να κι Το τον ο Σοφλεκιδονέσο και τον Θουκυδίδη και τους τραγικούς Το Αγούρι Τη αυτά, μας Κομένα Uh, οπότε παίζουμε τραγούδι γύρω βίζων Τώρα εδώ το Ελλάδα Χώρα του Φωτός Το πιο πολιτικό, εθνικοπατριωτικό τραγούδι Με την Κέτη Γαρμπή, με το σκίσιμο Που είχαμε στείλει νομίζω το 93 Αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει Κόβεται και αυτό παρά το ότι μιλάει Για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη Και εμείς που μας το παιδιά Του Πλάτωνος, Πλάτωνα και του Αριστοτέλη κόβεται και αυτό γιατί μα έχει ανακοινώσει ότι μόλι γίνει πρωθυπουργό. Και από τώρα όμω, σιγά σιγά πρέπει να προετοιμάζεται το έδαφο. Θα κόβονται όλα αυτά και σε όποιον αρέσει να ξαναγυρίσουμε στην αριστερά. Έχει να ενδιαφέρον αυτέ τι μέρε και η κέντρο αριστερά γενικότερα. Αλλά η αριστερά δίνει τον τόνο, πάντα ο Κασελάκη, και είναι στην Αμερική και θα κάνει αυτά με επιστολέ. Από λίγη, κλείνει εφημερίδε, με μηνύματα στο Twitter και με επιστολέ. Ούτε καν. Στοιχειώδη πολιτική ευγένεια, η ανθρώπινη ευγένεια να πάει να μιλήσει με του δημοσιογράφου τη αυγή, να του πει τι γίνεται, Όχι τίποτα από όλα αυτά και βλέπω και πολλού ριζαίου σήμερα που λένε ναι, έπρεπε να έχει κλείσει η αυγή εδώ και καιρό και κακό υπάρχει. Με έναν πολύ εύκολο και χαλαρό τρόπο αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα. Είναι και μια ιστορική όπω και να είναι εφημερίδα, 72 χρόνια δεν κάνω λάθο. Πάνω όλα αυτά τελειώσανε τόσο απλά. Και τόσο όμορφα. Ποιος φίτεψε τον κασελάκι εδώ για να κάνει όλα αυτά. Μας τον φύτεψαν οι Αμερικανοί, η Πρεσβεία, ο Πάιντεν. <laughs> με φίτεψε ο Αλέξης Τσίπρας. Εκείνος με πότισε στην πολιτική. Δεν θα πολιτευόμουν αν δεν υπήρχε ο Αλέξης και γι' αυτό διεκδικώ την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για να τιμήσω την κληρονομιά του. Se se macari. Venica Hamburger. Questo che chiama messari. Venica Zisberken. Na fao. Kano posxegnao to no masu. Qianuici digatera. To Antonio di Stambalo. C'ho la lazo giro ma potoma. Re! Oana mosche pofa mas pari. Che Κομμένα αυτά Κομμένα. Εδώ κάπως τη γαρμπή Και την ελπίδα με τον Σοκράτη Τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη Ό,τι αρχαίο έχουμε το έχουμε στείλει στην Eurovision Δεν θα κόψει τη Μαρίνα Σάτι Που δεν την πάει κιόλα και τη λέει Και αχάριστο κορίτσι Οπότε λογικό εδώ να κοπεί και καλά έκανε γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι τόσο πρέπει να ακούγεται εκεί τα αρχικά μόνο με την ψεύτικη φωνή την Ινδιάνικη μετά πρέπει να επεμβαίνει το μπάζερ και να κόβονται όλα αυτά θα ουρλιάξουνε και μαζί με αυτούς και εμεί. Όταν δεν ουρλιάζουμε πρέπει να μας φοβούνται έτσι και πρέπει να μα φοβούνται γιατί άμα αρχίσουμε τα ουρλιαχτά θα πάθουν την πλάκα τη ζωή του. We haven't just met our projected target. recession spiral. Exports are flushing, flourishing, flourishing, and forced, forced to withstand such to every other occasion. Saga Κομμένα αυτά Κο-με-να Ναι συγγραμμή γλύτωνε και ο Ρακητζής. Καλά έκανε και τον έκοψε και αυτόν Μόνο για τις στολές και όλα τα υπόλοιπα Δεν είναι και κακό δηλαδή που τα κόβει τώρα ο Βελόπουλος. Αλλά εμείς εδώ παρουσιάζουμε Κάνουμε μια προσωμείωση Πώς θα είναι δηλαδή η ζωή με πρωθυπουργό Τον Κυριάκο Βελόπουλου θα είναι όλα Καλά, τέλεια γιατί θα έχουμε και κάτι Ιδατάνθρακές Που θα εξορίξουμε <laughs> Και Οι οποίοι θα μα δώσουν συντάξει 3.000 ευρώ και μισθού, μάλλον συντάξει θα είναι 3 με 4 χιλιάρικα και οι μισθοί θα είναι 2.000, δεν θυμάμαι πώ το είχε προσδιορίσει. Οπότε χαλάλι, α μην πάμε ποτέ στην Eurovision και α μην ακούσουμε ποτέ τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Σαγκαπό. Και τη Μαρίνα Σάτη, το Ζάρι. Δεν πειράζει, θα πορευτούμε και χωρί αυτά. Αυτά με κυριάκο Βελόπουλο, γιατί σήμερα έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Δημοκρατία, συνεδρία. Είναι η πρώτη. Συνεδρίαση μετά τις, με το, με το αποτέλεσμα των εκλογών. Εκεί εμφανίστηκε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπήρχαν και κάτι τζαρτζαρίσματα μέσα. Θα τα μάθετε μετά στο μαγκαζίνα, από το πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη εμφανίστηκε πολύ όρημο, πολύ συγκαταβατικό. Είχε πάρει την κάτω φωνή που παίρνει πάντα. Μόνο μουσική δεν είχε αφήσει αυτό το τριήμερο σε πένθος Και άρχισε να φιλοσοφεί. Είδε και απόειδε. μετά το αποτέλεσμα και το έριξε κάπως στην φιλοσοφία στη συγκεκριμένη περίπτωση και εν προκειμένου όπως λέμε άμπελο φιλοσοφία. Κάθε σταθμό, κάθε εκλογική μάχη είναι πάντα μια αφορμή για να δούμε που θέλουμε να πάμε. Αλλά ναι, δεν θα κουραστώ να το λέω. Είναι και μια ευκαιρία να δούμε από πού ξεκινήσαμε. <Τι> Μπράβο, μπράβο σε αυτόν που το έγραψε. Ότι πάμε κάπου, αλλά πρέπει να δούμε και από πού ήρθαμε. Πολύ πρωτότυπο και πολύ ζουμερό. Μην το πετάξετε σαν κάτι κλισέ το νούμερο 628 εκατομμύρια με Έχει γραφτεί 100.000 φορέ. Του δε λόγους του Μητσοτάκη πάρα πολλέ φορέ. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Να αναλογιστούμε, να κοντώ σταθούμε και να αναλογιστούμε τι ακριβώ ήθελε να πει. Τι σημαίνει δηλαδή, ερχόμαστε από κάπου και πάμε κάπου. Πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Και πώς το εκλογικό αποτέλεσμα βοηθάει σε αυτή τη διαδικασία εσωτερικής αναζήτηση προ το επέκεινα τη κατάρρευση του αποτελέσματο. Λέω κι εγώ. Μπορώ κι εγώ να πω τέτοια. Και άμα το σκεφτώ, μπορεί να είναι και καλύτερα. Γιατί αυτό είναι και πρωθυπουργό, έχει μια δέσμευση. Ενώ εμεί εδώ είμαστε εντελώ αδέσμευτοι, αμολυμμένοι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι να είναι. Αφού είπε λοιπόν αυτό το που ερχόμαστε και που πάμε, κοίταγαν από κάτω άναυδοι οι άλλοι, Μπορεί να τον έχει χτυπήσει και αυτή, μίλησε για τον ορίζοντα. Έχουμε ένα χρέο να χαράξουμε ένα καθαρό ορίζοντα. Κόσμο, ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Και να μείνουμε μακριά από σύννεφα τα οποία θολώνουν το τοπίο. Όπω διάφορα ψευτοδιλήμματα Περιδίθεν στροφής στροφή προ το κέντρο, προ τα δεξιά, προ τα αριστερά. Θέλω να επαναλάβω. Ο δικό μα δρόμο. Οδηγεί μόνο μπροστά. Δώσε γάζ, μωρέ, Και είμαστε μακριά από κάποιες ξεπερασμένες ταμπέλες που πραγματικά, το πιστεύω, στην εποχή μας μάλλον έχουν εξαντλήσει τη σημασία τους. Τι λέει. Μαρακίες. Α, εγώ διαφωνώ. Αυτά που λέμε πάρα πολύ ωραία. Mm -hmm. Για το κέντρο, για τον ορίζοντα, τον ανοιχτό. Γιατί είπε Πρωθυπουργό στην Ελλάδα Σε κοινοβουλευτική ομάδα, σε δημόσια ομιλία του. Δηλαδή, χρησιμοποιεί ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτό ορίζοντα. Το έχετε ξανακούσει ποτέ. Από πολιτικό, από πρωθυπουργό, ειδικά μέσα σε αυτή την αίθουσα. Που αν είχε ψυχή αυτή η αίθουσα, η μαρμαρωσιά που φτάνει μέχρι πάνω, θα πέφτουν τα μάρμαρα ένα-ένα πάνω του και μόνο από τα κλεισέ που ακούνε συνεχώ το ψεύτικο ύφο και την αρλουμπαρία που παίζει εκεί μέσα. Έχουν διαβρωθεί η τύχη με την παπάντζα από όλου αυτού. Το ωραίο, πέρα από αυτού του και τα. που ήρθανε και που θα πάμε ήταν το άλλο απόσπασμα είχε κέφια ο λογογράφος για τις ρίζες θα έλεγα ότι είναι και η ίδια θέση που απαντά στα κάποια εύκολα λόγια για μια δίθεν ανάγκη επιστροφής στις ρίζες γιατί ποτέ δεν αρνηθήκαμε τις ρίζες μας ε, αν όμως το δέντρο δεν ψηλώνει μπάτσι γουρούνια δολοφώνει. και δεν απλώνεται τότε σημαίνει μάλλον ότι οι ρίζες του έχουν ξεραθεί Ενώ αντίθετα, όταν τα κλαδιά του μεγαλώνουν, τότε μάλλον και οι ρίζες δικαιώνουν τον ρόλο τους. Οι ρίζες δεν υπάρχουν για τον εαυτό τους, υπάρχουν για να κρατούν τελικά το δέντρο γερό και ακναίο.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 Έχει πρόβλημα στις ρίζες, okay. δεν το ξέρατε, καμία πατριδογνωσία, <laughs> καμία φυσική ιστορία, τίποτα, ούτε ζωή. Το μάθαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το είπε και με ύφο. αν έλεγε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι ρίζες όταν το δέντρο είναι έτσι, ανοιχτό και έχει κλαδιά, τότε δικαιώνουν το ρόλο τους, γιατί ο ρόλος των οριζών ποιο είναι, να αναπτυχθεί από πάνω ένα δέντρο. Το αναλύω λίγο γιατί παίρνει ανάλυση πάρα πολύ όλο αυτό που είπε. Και οι ρίζε, είπε μετά, δεν υπάρχουν για τον εαυτό του. Υπάρχουν για το δέντρο. Δεν υπάρχει δηλαδή ρίζα σκέτη. Έχετε δει ρίζα σκέτη, όχι, γιατί είναι κάτω. Δεν φαίνεται η ρίζα σκέτη. Αν δεν υπήρχε το δέντρο από πάνω, υπάρχουν και κάποιε ρίζε κάτω, η πατάτα, α πούμε. Αλλά μετά βγάζει και κάτι από πάνω. Θέλω να πω, ο Κυριάκο Μη με το σημερινό του λόγο έχει δώσει έναυσμα. για να συζητήσουμε πολλά πράγματα και να σκεφτούμε όλοι μας τις ρίζες μας το που ερχόμαστε, που πάμε τον καθαρό ορίζοντα που θέλουμε όλοι να έχουμε αυτά είναι αποτέλεσμα ενός εκατομμυρίου κάτω και 14 μονάδων κάτω φανταστείτε τι έχει να γίνει και τι θα λέει αν αλλάξει αυτό το αποτέλεσμα και το 25% το κρυμμένο του Βελόπουλου στο λογισμικό της Ουκρανίας τελικά έρθει και γίνει και αλλάξουν. Φίρδιν τα πράγματα, όπω έλεγε η Κωνσταντάρα. 2.11.10.88.80, τηλέφωνο επικοινωνία. Θα πάρετε να μιλήσετε για τι ρίζε όμω. Αυτά που πω ο Μητσοτάκη, αυτά θέλουμε, θέλουμε τα άλλα. Πείτε και για τον Κασελάκη που διαλύει το σύμπαν. Θα διαγράψει και τον Τσίπρα. Το επόμενο που θα κάνει ο Κασελάκη, το επόμενο 20ο, θα είναι η διαγραφή, διαγραφή του Αλέξη Τσίπρα. Πείτε όμω για τον Μητσοτάκη, τι ρίζε θα... Που δεν είναι για τον εαυτό τους. Έχουν άλλο σκοπό να επιτελέσουν. Αυτό είναι το τηλέφωνο, το είπαμε, 2,110,8,8,80, άλλη μια φορά. Radio papaki παραπολιτικά.gr είναι το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο και βάζει τον πρώτο λαό. Καλησπέρα. Καλησπέρα! Τι κάνετε, Καλά, Μαρή! Τιμήσατε το πνεύμα? Ναι, ναι, ναι. Είμαστε πρώτοι τιμητέ των αργιών, γενικώ. Ο Φίνιο την Παρασκευή μπερδέθηκε προφανώ και είπε τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ναι, δεν το ήξερε. Δεν το είχε δεν έρχεται. Δεν, δεν είχε τη φόρτιση, γι' αυτό. Άκημα. Είχε μόνο την φόρτιση, αλλά όχι τη φώτιση. <χωχω> ναι, τη Αυτή συναισθηματική εννοώ. Γιατί υπάρχει <laughs> συναισθηματική φώτιση, αλλά όχι συναισθηματική φόρτιση. Κανεί δεν φορτίζει με συνέστημα μόνο. Σωστό. Ακόμα και τα υβριδικά. <laughs> Ναι, αυτός ο μαέστρος που λέει ο Σκέρτσος Ο παπακαλλιάτης Όχι καλέ, ο άλλος, ο Υπουργός Ο Παπαρακαλιάτης Α, Ναι Ο πρωθυπουργό νομίζω έχει αποδείξει ότι είναι ένας μαέστρος που κρατάει με αποτελεσματικό τρόπο την παγκέτα Αυτός ναι λοιπόν, Ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι στο λάδι Τονίζω, υπάρχουν ορισμένα προϊόντα όπω το λάδι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι στο λάδι Μπράβο! <σταλείς> Το λάδι είναι χρηματιστηριακό αγαθό. Ναι, ε, το, ε, λάδι, θα το θα λάδι, ρε Λίλυ. παιδιά. Το λάδι πρέπει να το εκτιμά. Πρέπει να αξίζει το λάδι. Να το χαίρεσαι. Το λάδι το χρησιμοποιούμε σε διάφορε εκδοχέ, όχι βαλε, μόνο α. για μαγείρεμα. Βάλε λάδι και λευράδι. Α πούμε. Ναι. ναι. Η Ισπανία παρ' όλα αυτά μη δένεισε το ΦΠΑ και στο ελαιόλαδο και σε άλλα βασικά προϊόντα. Άμα δεν ξέρουν οι Ισπανοί εκεί πέρα, θα το... σε επανερθούμε με λοκοτών και ναράγχα και άσε τώρα. Και το άλλο το. Αυτή το... έχουν ακόμα βασιλιάδε, είναι πίσω από τον ήλιο. Ναι, ότι έχουν βασιλιά, έχουν βασιλιάδε πίσω από τον ήλιο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λένε το μεταξύ συνέχεια για τι πολιεθνικέ, για ότι ανεβαίνουν τα προϊόντα, πρωτέ σύλλε, τα εργοστάσια, τα ανεβάζουν τα προϊόντα. Και για τα σούπερ μάρκετ δεν λέει κανεί τίποτα. Γιατί είναι πέντε σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα, του ξέρουμε, ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε το καρτέλο ότι υπάρχει. Αλλά δεν λέμε τίποτα, τίποτα. Δεν λέμε για το περιθώριο κέρδου που έχουν τα σούπερ μάρκετ, δεν λέμε για τα πέρα δόθε που κάνουν με επιτυχία. Όχι, να γίνουν κλέφτε <στολή> για να με σου φανεί και... ένα ακριβό. Έλα, αγάπη μου. Εγώ ξέρω συγκεκριμένα, σου πόσο συγκεκριμένα Για ένα προϊόν Πε, Τη φέτα Η ΦΕΤΑ Σποντρική Τη πουλάει η εταιρεία που τη διαχειρίζεται Που την έχει 7.80 το κιλό Να το, το χείο. Να το που θα βγει ο Κασελάκης Ο Μητσοτάκης Συνόμοι αληθινό. Ορίστε Λοιπόν η ΦΕΤΑ Η ΦΕΤΑ 6.28 Στην Ελλάδα 7,80 το δοχείο. Και στο σούπερ μάρκετ, πόσο έχει το κιλό, 14. Ε, 14, αλλά υπάρχει μια διαδρομή μέχρι να φτάσει εκεί. Ε, με αυτό σου λέω. Η μεγαλύτερη διαδρομή όμω είναι το σούπερ μάρκετ. Και που, από τη στιγμή που μπαίνει κάτω από το υπόγειο, μέχρι το ράφι πάνω είναι μεγάλη διαδρομή. Παίρνει 4-5 ευρώ πάνω. Στα, το... υπόγεια η θέα, είναι... στα υπόγεια είναι η Θεά, θέ... λέγανε. Και α ψάχνει σε πολύ όρο. στα υπόγεια είναι η Θεά. Μεικτό κέρδο, 100-120%. Δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Τίποτα. Έχουμε και τα πρώτα δείγματα γραφή του Υπουργείου Εργασία τη Κεραμαίου. Έχει δείγματα γραφή η Κεραμαίο. Στο εργασία τώρα πια. Ε... Μία ώρα εργασία πλήρωτη δώρο στου βιομηχάνου. Τι είναι μια ώρα, Μωρή. Τι είναι μια ώρα μπροστά στην αιωνιότητα ειδικά. Μαζί. Καθόμαστε τώρα άμα μετράμε για τι ώρε. Ο βιομηχανο παίρνει τα ρίσκα του. Τα ίδια ρίσκα παίρνει ο εργαζόμενο, τα ίδια ο βιομηχανο. Έστα Τα λέω. Τα λέω όταν... για να μην προλάβουν να τα πούνε Όταν σε αρκετέ χώρε. Ίδια... Κεραμαίο δεν θα έλεγε ότι είναι ακριβό ταλέντο. Όταν τη βλέπαν πριν από λίγα χρόνια που την είχε κοινοβουλευτική εκπρόσωπο Όχι. Ήταν ένα κρυφό. Ναι. Επιτέλους έχουμε κράτος. Και όλα αυτά όταν σε πολλέ χώρε εφερμόζεται το τετραήμερο ή το 35ωρο την εβδομάδα. Ωραία, καλά, άμα θέλουν έτσι, να ολουφάρουν στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι, έτσι ξέρω κι εγώ. εδώ στην Ελλάδα δουλεύουμε. Ναι, τι θα παίρνουμε δηλαδή από την Ευρώπη, αυτά που συμφέρουν ποιου. Τι θα παίρνουμε. Ναι. Το ότι δουλεύουμε δεν σημαίνει ότι να παίρνουμε κιόλα, σημαίνει ότι δουλεύουμε. Ναι, ναι. Αμέσω το αντάλλαγμα εκεί γύφτει, αμέσω. Εννοούσα τι θα υιοθετούμε, τι θα εντάσσουμε στου νόμου. Στους... Τίποτα. Τίποτα. Σκάσε ναι, και δούλευε είναι μας... η απάντηση. Να μα βάλουν και μια μπάλα στο πόδι με μια λυσίδα να ησ Ε, ναι, κάπως, να φύγουν και τα προσχήματα, γι' αυτό Ναι, ακριβώς Και Είναι να φύγουν υπολικά. να πούνε μετά, ορίστε Εμείς έχουμε σκλάβους, όχι μόνο μαύρου, Έχουμε και λευκούς Σωστό ναι. Ορίστε, να, κι άλλη πρώτη Κι άλλο πρώτη ε, Ναι Πόσο πρώτη Ε, δεν πάει υπερπρώτη, δεν γίνεται Ε, ναι Σήμερα είμαστε πρώτοι Πού να το πάμε Υπερπρότη, δεν γίνεται <ΣΣ> Ντιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη τη ένωση σε λεμέφων. να έχει αλλιώξει στα χιόνια. Παρέγα! Τα τραβούζω στα δέντρα πάλι τα χρόνια. Δεν πρόκειται να σα προδώσω ποτέ. Ο Ρανόστανε γαλά και πάλι. Το βορυάο, στο βοριάο, στο πιο νότιο Στη Στην Κοζάνη, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στην Άρτα Και στη ψυχή μας θα υπάρχει γαλήνη Σας έχω Για την καρδιά αγαπή μέσα τη κλίνη Θα Ρα... το στο κόμμα που μας έλακε Σε περιμένω να έρθεις και πάλι Έλα Έλαβε φορά Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα Όλοι οι φοπλιστές είμαστε. Μαζί να γράψουμε. Λαμπρή ιστορία. Γι' αυτό θε Ζητώ... Ζητώ... και πιάτσε. Λοιπόν, οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Και αυτό δημιουργεί το δεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. <ΣΣΣ> Ο ήμνος που όλου μα ενώνει είναι λίγο Νέα Δημοκρατία. Λίγο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο Παλιό ΣΥΡΙΖΑ, λίγο Κασαλακικό ΣΥΡΙΖΑ, λίγο Τσίπρας, λίγο Στέφανος, λίγο Ρόμπερτ του Νομίζω συμφωνούμε όλα αυτά μπορούν να ταιριάξουν και ταιριάξανε μια χαρά με μικρές, πολύ μικρές τρόποποιήσεις. Έφυγε και τεμπονέρα σήμερα, παρόλα αυτά χτες έλεγε ότι θα είναι στα όργανα και θα συζητήσουν στα όργανα. Θεωρώ θεωρώ, ότι όλα αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν και να επεξεργηθούν. Και αυτό δεν θα γίνει στα τηλεοτικό πλατό, θα γίνει στι συνεδρίε των οργάνων μα, οι οποίε θα ακολουθήσουν επόμενο θα θα καλέσετε, το επόμενο διάστημα. Άρα θα τον καλέσετε να δώσει διευκρινήσει στον Πρόεδρο για αυτά είναι που. Είναι επικεφαλή του κόμματο. Προφανώ θα πρέπει να απαντήσει για τα ζητήματα αυτά και για άλλα πολλά να παρουσιάσει το σχέδιο το οποίο έχει αποτυπώσει σε αδρέ γραμμέ του συνεδρίου το αμέσω επόμενο διάστημα. Περίπου στα τέλη του μήνα, αν δεν κάνω λάθο, θα συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο. Προσωπικά μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι. Υπάρχει παραμικρή υπόνοια για ζητήματα ηθική τάξη που αφορούν την ηγεσία Τσίπρα. <Κι> Εδώ απαντάει για τα μαύρα ταμεία που είπε ο τωρινό πρόεδρο ότι ο προηγούμενο διατηρούσε. Γιατί κάτι τέτοιο έγινε και βγήκε να το διορθώσει ο Ποστολάκη και λέει: Έχουμε κι εμεί, αλλά έχουν και τα άλλα κόμματα. Αλλά έχουμε κι εμεί όμω. Ωραίε στιγμέ, πολύ όμορφε. Πάει και ο Τεμπονέρα, έφυγαινε ένα, φεύγουν. Ε, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρο του λαού που ακολουθεί. Απόστολη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που σα με την πρώτη. Ανάστα καλά. Τυχερή σου. Είμαι τυχερή, φαίνεται. Τράβα, παίξει τζόκερ και τα υπόλοιπα εκεί. Ναι, ναι. Κορυδεύομαι. Λοιπόν, πήρα να μοιραστώ ένα προβληματισμό. Χωρί να θέλω να κατηγορήσω, να κρίνω κάποιον, ούτε να το παίξω εξυπνότερο ή καλύτερο από του άλλου. Απλά πολλέ φορέ προβληματίζουμε με κάποιου ανθρώπου που παίρνουν εκεί τηλέφωνο και λένε ότι υποστηρίζουν είτε το μετσοτάκι, είτε το ΣΥΡΙΖΑ. Και προβληματίζουμε. πώ είναι δυνατόν να δω. Καλά, υπάρχουν και μαζοχιστέ. Από την άλλη όμω, μετά από αρκετή σχέση. Δηλαδή και εσύ βλέπει τηλεόραση. Θε να τα ντερά σου, βλέπει όμω. Δεν βλέπω. Ε, δεν μπορεί να βλέπει, δεν βλέπει καθόλου έτσι λίγο για τη φάση. Όχι. Να ενεργηθεί πιο εύκολα κάτι. <laughs> δεν βλέπει μια πρωινή εκπομπή, μια μεσημεριανή εκπομπή. Όχι, και σήμερα δεν δουλεύω. Είμαι στη δουλειά, πότε, νομίζω όμως παράλληλα αυτά το ότι ακούνε την εκπομπή υπάρχει μια ελπίδα ίσως κάτι έτσι να κουτσα κουτσα χρούτσα βλέπεις <laughs> Αν θα γίνει αυτό το προβληματισμό πήρα Να μοιραστώ μαζί σας την καλημέρα μας και ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε Καλημέρα καλημέρα Ναι, είναι να προετοιμαστεί ο κόσμο. Είναι πολύ που τα πάνε. Πότε χωρεί. είναι να προετοιμαστεί τώρα? Θα ε, επειδή είχαμε το τριήμερο. Πά... Ε, δεν προετοιμαστήκαν. Θα... Πήγαν έτσι, γι' όλο. Πλάκα του. Γιατί λένε ότι θα τα δώσουν το φθινόπωρο όλα τα ούφα στο εφόρα. Πού θα τα δώσουνε? Όλα θα τα δώσουν στο κοινό οι Αμερικάνοι. Το πότε το κοινό θα τα πάρει. Και τι θα τα κάνουμε. Θέλω να πω, θα τα ανακοινώσουμε. Θέλω να πει το λε, εμεί θα πάρουμε τα ούφα. να κάνουμε τι να μα τα δώσουν. Υπάρχουν πολλοί που δεν πιστεύουν τίποτα. νομίζουν ότι κατέβουνε σε εκλογέ και αυτά. Θα χάσουν την πίστη του Είναι μέσα στον Biden, πιστεύει. Κοιτάξει εγώ δεν το πιστεύω. Είναι εντυμή. τα εξωγήνια, δεν, <πή> δεν τα εξηγεί Έχω πει μέσα στον Biden και δεν είναι καλή εντολή. που στην Δεν τα ξέρω εγώ, αυτό δεν υπήρχε Biden τότε. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Πάλι τα έλα νομίζω έχει ότι είναι που κρατάει με αποτελεσματικό τρόπο την Πάμε όλοι μαζί. Ένα λαμινόρε. Αποστολή μου. Ναι. Καλημέρα. Αυτό που ακούσαμε από το μαέστρο είναι ο τιτανικός ή ο πουτανικός γιατί τα έχουν κάνει όλα πουτάνα. Αχα καλό ε. Μπράβο. από Αποστόλη. Αλλά ενημέρωσε μας. Τιτανικός ή που. Ε που που που. που. που. Αποστολή. Δεν ακούγεσαι καλά. Ε. Δεν ακούγεσαι καλά. Γιατί ρε. Εγώ ξέρω, εσύ ξέρει. Γιατί δεν ακούγουμε, τώρα δεν ακούγουμε. Γιατί τι άλλαξε τώρα. Ξέρω. Έτσι τίποτα, μόνο δοκιμάζει. Ναι, για πε. Γιατί αλήπε χθε. Εχθέ ήταν το αγίο πνεύμα του, παιδιά. Είχαμε πνεύμα να κάνουμε. Τι δουλειά έχει με το άγιο πνεύμα, ρε. Δεν έχουμε το άγιο πνεύμα, έχουμε το πνεύμα γενικώ. Πουλάω πνεύμα πολλά χρόνια. Και τι έγινε να μου πουλά πνεύμα χθε. Κάποια πνεύμα. στιγμή πρέπει να θα πουλάω κάθε μέρα τι θα γίνει. Τι είμαι εγώ. Χθε ήταν του αγίου πνεύματο. Τι δουλειά έχει, εσύ με τη θρησ Μα δεν το έκανα για λόγου θρησκεία, παιδί μου, το έκανα για λόγου πνεύματο. Και πνεύμα, γιατί δουλειά έχει εσύ με το πνεύμα. Ωραία, παιδί μου, θα σου εξηγήσω εγώ τι δουλειά έχω. Είμαι άθεο όσον αφορά τα χριστιανικά θέματα. Όσο αφορά τα θέματα αργία, είμαι ένθεο. Τρελά πράγματα. Όπου έχει να κάνει με λούφα και αργία, πιστεύω. Όπου είναι να κάνει λούφα, τώρα είπε την αλήθεια. Γιατί δεν ξέρει μα τα έλεγα του Ναι, λοφαντόρο. να ακούσουμε εκπομπή ακούσαμε. Χριστιανό, εγώ θα έλεγα. Χριστιανό, αλακάρτ, αλλά ναι. Αλακ Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε όλοι λεφτά για συμβόλαιο. Μαργκάρου, χριστιανό. Και εσύ και ο άλλο. Και ο άλλο, ναι. Το πήρα το λαιμό μου. Ναι, και mm. οι δύο. Τέλο μην ξαναγίνει αυτό. Θα ξαναγίνει, το λέω. Τι θα ξαναγίνει, τι, γιατί, ρε. Ε, γιατί θα ξαναγίνει τώρα. Δεν θέλω να λέω ψέματα, θα ξαναγίνει. Ε, γιατί θα ξαναγίνει, αφού δεν είσαστε χριστιανοί, ρε. Να δεν με καταλαβαίνει. Τι να σου πω. να πιστεύω. καταλάβω, ρε, ματριλάνι, ρε. Τι να καταλάβω. Χθε δεν ήταν του πνεύμα, ήταν του αγίου πνεύματο. Ε, γι' αυτό τον λόγο πιστέψαμε χθε για λίγο. Να μια φλασιά μα ήρ Πίστευσα για λίγο, ναι. Πέρασε 12, τσαπ, τσαπ, σαν σακτοπούτα μετά για να κολοκύθα. Και ω κολοκύθα, απαντά στο 2.11:10.88 Ο Γιάννη Τουρνάρα προέρχεται από την αριστερά. Δεν το ξέρατε αυτό, κάτι είχατε καταλάβει. Αλλά το έχετε καταλάβει από τη δράση του την σύγχρονη. Τα είπε αυτά που θα ακούσουμε τώρα στο ραδιόφωνο του Σκάιν στην εκπομπή με τίτλο Μια Κυριακή από τη ζωή σου τη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Έπεσα χέρι αυτό το βιβλίο, ήταν νομίζω θεωρία μονοπωλιακού καπιταλισμού, κάπω έτσι. Εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ. Είχε μέσα ό,τι ήθελα. Είχε πολιτική οικονομία. Πειδή ο πατέρα μου ήταν πολύ πολιτικοποιημένο, είχα ένα background, στο το πω έτσι, πολιτική οικονομία. Μαθηματικά, στατιστική, ιστορία. Και λέω, εγώ αυτό θα κάνω. 65 17 ετών. Και άλλαξα προσανατολισμό. Του πατέρα μου δεν του άρεσε καθόλου. Τσακωθήκαμε. Γιατί? Θυμάμαι. Γιατί του είχαν πει οι καθηγητέ μου στο γυμνάσιο ότι πρέπει να πάω στο Πολυτεχνείο. Επειδή είμαι πολύ καλό μαθητή, τελικά απαιτήθηκε ότι εγώ είχα δίκιο και αυτοί είχαν Τελικά. Χάρη και που τον διαψεύσατε. Νομίζω χάρη και, ναι, παρότι πέθανε πολύ νέο. από καρκίνο του πνεύμονα με πρόλαβε, με είδε lecturer και ερευνητή αλλά και λέκτορα στο πανεπιστήμιο ότι σε εξώδησε πολύ νεαρή ηλικία 25 χρονών αν θυμάμαι καλά και έτσι πέθανε ήσυχος ότι επειδή είχε και την έννοια ότι επειδή ήταν αριστερός ότι αν γυρίσω στην Ελλάδα μπορεί να βρω δυσκολίες λόγω του φακέλου του με είδε ότι φτιαγμένο να το πω έτσι ακαδημαϊκά στην Αγγλία και έφυγε ήσυχο. Συμφωνούσατε στις πολιτικές σας πεπιθύσεις. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος με ισχυρή προσωπικότητα, με πολύ ισχυρή προσωπικότητα, έτσι ο, επομένως όλοι είμαστε στην αριστερά τότε ιδεολογικά. Αν και εγώ δεν εντάχθηκα ποτέ σε, στο κόμμα, σε κανένα κόμμα, δεν εντάχθηκα, είμαι ένα πολύ ανεξάρτητος για να ενταχθώ. Αλλά εντάξει, ιδεολογικά είμαστε προ τα εκεί, προς την αριστερά, πάντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε αυτό το τελευταίο ότι ιδεολογικά ήμασταν πάντα προς την αριστερά λέει ο Στουρνάρας Μετά όμως ήρθε η Οξφόρδη Ιδεολογικά είμαστε προς τα εκεί, προς την αριστερά πάντα Άλλαξε Ήτανε... αυτό με τα χρόνια Άλλαξε με τα χρόνια, γίναμε πιο ρεαλιστές Η Αγγλία έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό αλλά οι εξελίξεις Η διαφορετική κουλτούρα στην Αγγλία, σα επηρέασε σε σχέση με την. Οφείλω πολλά, πολλά στην Οξφόρδη. Πάρα πολλά. Δηλαδή, νομίζω ένα τόσο κορυφαίο πανεπιστήμιο. Αλλά και εγώ όμω παρακολούθησα τα πάντα. Δεν παρακολούθησα μόνο τι διαλέξει εμφύλ οικονομικών, αλλά και μαθηματικά και φιλοσοφία και ιστορία. Ήταν για μένα, ίσω μου άνοιξε πολλέ πόρτε στη ζωή μου. Και όντω αυτό που ήμουν από background, δηλαδή ο γιος ενό αριστερού, του γραμματέα του ΕΑΜ κεντρική Ελλάδα, δεν θα ήταν εύκολο ίσω να μου ανοίγανε πόρτε αν δεν είχα τελειώσει στην Οξφόρδη. Πολύ σημαντικά είναι όλα αυτά Θα καταλήξουμε κάπου για αυτό τα ακούμε Το αριστερό παρελθόν Το παρελθόν και η δράση του πατέρα πώ τον επηρέασε Τότε ήταν αριστερός, μετά έγινε ρεαλιστής Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό Και τι έχουμε ζήσει από τους ρεαλιστές Για να κλείσουμε την αφήγηση του παρελθόντο ως εξής Σας συγκινούν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους σχεδόν για να βρεθούν στο βουνό και να παλέψουν για ένα όραμα το οποίο μπορεί και να μην είχε αντίκρισμα. Βεβαίως, με συγκινούν. Βέβαια, κάνανε και λάθη. Τώρα που τα διαβάζουμε εκ των υστέρων, διαβάζουμε το κουμέντα, υπήρχε μια επιμονή εξωπραγματική. ευτυχώ χάσανε. Ευτυχώ χάσανε. <laughs> <laughs> το λέτε κατηγορηματικά, σαν Α, <laughs> Κρατάμε το ευτυχώ χάσανε τότε. Η ιστορία αλλιώ τα έχει φέρει. Βέβαια, το ευτυχώ χάσανε σημαίνει εκτελέσει, σημαίνει φυλακέ, σημαίνει εξορίε, σημαίνει κατάντια τη χώρα. Η Ελλάδα ήταν η Ελλάδα τη Τρούμπα, η Ελλάδα τη Ξενιτιάς η Ελλάδα των ορχείων του Βελγίου, τη Γερμανία, η Ελλάδα των αποκλεισμών, των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονιμάτων η Ελλάδα που δεν έχει φτιάξει ποτέ υγεία, παιδεία, πολιτισμό, η Ελλάδα τη Μίζα, τη Αρπαχτή. ευτυχώς που χάσανε τότε θα μείνουμε σε, στα νεότερα του Γιάννη Τουρνάρα, θα ακούσουμε την φάση του τη ρεαλιστική τα χρήματα που θα πάνε για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών με ομόλογα του ΦΣΕΦ τελικά έχουμε κάποια ελπίδα να μην βαρύνουν το δημόσιο χρέος, δηλαδή να μην τα φορτωθεί το ελληνικό, ο Έλληνας φορολογούμενος προς το παρόν όχι, ευτυχώς χάσανε επιβαρύνουν τους φορολογούμενους Τον uh, κρατών μελών τη Ευρωσώνη. Ευτυχώ χάσαμε. Στα λεξιπρόθεσμα το μόνο που θα ξεπληρωθεί τώρα είναι, το, είναι τα έντοκα γραμμάτια που είναι περίπου 3,2 δικαιομμύρια, αλλά και αυτή η αποπληρωμή στην εσωτερική αγορά θα πάει, διότι έτσι ελαφρνονται οι τράπεζε. Ευτυχώ χάσαμε. Ευτυχώ που υπάρχει τρόει να το πω απλά και μα δίνει 50 δισεκατομμύρια να εξηγιάμε στι ελληνικέ τράπεζε. Ευτυχώ χάσανε. Η αυτοκτονία είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ε, φαινόμενο, διότι Έχουμε η Ελλάδα, η Ελλάδα ήταν χώρα χρόνια. Η, η Ελλάδα ήταν χώρα με πολύ λίγε αυτοκτονίε. Είναι μια χώρα όπου έχουν αυξηθεί σοβαρά οι αυτοκτονίε λόγω τη κρίση. Δεν είναι οι φορολογικέ επιδρομέ. Οι αυτοκτονίε έχουν να κάνουν με το ότι ο κόσμο βρέθηκε άνεργο, με το ότι κλείσανε επιχειρήσει λόγω τη κρίση, με το ότι η Ελλάδα στερήθηκε ρευστότητα. Έτσι, δυστυχώ προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Έχω πολύ μεγάλη κατανόηση σε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που λέω, πείτε μου, άλλο δρόμο. Υπάρχει άλλο δρόμο από αυτόν που ακολουθούμε τώρα. Ευτυχώ χάσανε. Ευτυχώ χάσανε και ζήσαμε όλα τα άλλα και άλλα τόσα από αυτά που περιέγραψε εδώ Γιάννη Τουρνάρα. Φτάσαμε στο τέλο. Τρίτο μέρος λαού, διαφημίσει αμέσω μετά ο Γιώργος Πιάρο στο μαγαζί Τα υπόλοιπα εμεί αύριο. Γεια σα. Έλα καβιά μου μιλάει σήμερα. Ναι, σου μιλάω γιατί άλλε μέρε σου μιλάκα. Γιατί μου έφυνε ωλάκα, δεν έβγαινε εσύ. Γιατί είχαν κάνει μαλλιέ γι' αυτό. Δεν θα δουλεύει, λέω πρόσκει σήμερα να, να πούμε. Εκεί εγώ σε και σένα μαλάκα κοπριά. να σου πω αλάκα! Πάλι τα ίδια κάνει, σε εντάξει, δεν με βρίσκει κανένα απλά. Αυτό σου ο κατουρημένο οτάριφάκο γιατί ασχολήτε με, με δεν έχει ζωή ρε μαλάκα. Νομίζω σε θέλει. Έμαλα! Δεν χαμόνω καταρχήν αδελφέ. Δεν γουστάρω. Δε... Δεν είναι, δεν είναι όχι είναι straight. Ρε, Είναι κατευμένο και βρονιά και σκιά. Κάθε εξάμινο αλλαγέ τώρα εξ εξ αλάζει... το τον βρίζεις <συντ Λοιπόν, <συντ'> δεν θα το αυτό. <συντ'> Κατάρχεί, θέλει να μιλήσει μαζί μου. Σου πει κανείς ότι εγώ θέλω να μιλήσω με ένα που αλλάζει κάθε έξι με σκομάτ και να μαλακές και μαζί μου. Α είμαι έβγαλα, εδώ παίρνουμε του αποστολή Εγώ παίρνω να μου. Και να λένε για μένα μαλακίες ασχολούνται θα τα για όταν χρειάστηκε να σπουδάσω δεν είχα hamburger δεν είχα τσίσμπερκερ Να φάω. τσελίνει η κάτρε τι δεν μπορούσε να φάει χάμπορκερ τότε που κυβερνούσε ο Ανδρέα ο Παπανδρέου. Ε, τότε τρώγαμε βρώμικο, δεν τρώγαμε χάμπορκερ. Κάτρε φιλέ, εκείνη την εποχή. Επίση το χάμπορκερ δεν είναι σοσιαλιστικό. Ό,τι πιο σοσιαλιστικό είναι πίτσα χάτα, α πούμε. Τρε φιλέ, επειδή εγώ. Μετά από αυτά μαζευτήκαμε όλοι, τίποτα. Εγώ μπορεί να έχω την ίδια ηλικία με την κουτσελίνη, πώ τη λέτε. Αστική τίποτε. συνήθεια το Hamburger. Α με ένα εξπερμάτω Δεν πρόκειται. Παλεύει, παλεύει, <laughs> τι να κάνει. <laughs> <laughs> λοιπόν, αν αγαπητοί μου εκε την εποχή δεν μπορούσες να φας χάμπουργκερ Εκείνη την εποχή ή βλάκας πρέπει να ήσουν είτε τεμπέλεις για να είχες λεπτά να πάρεις ένα χάμπουργκερ Άνετα, τώρα κάτι έχεις κάνει Ναι Λέγεται Έλα μου Καμπλά θέλω να σου πω και κάτι άλλο διάγγελμα. Τώρα παιδάκι μου, τώρα. Κατουρημένε τα Εμείς οι που ξέρουμε αγγλικά όσα το ζήτησαν. Το που που είχες πριν. He has to to to to to to to to to to to to to to to to to to πληρώσουμε. Γιατί to to to to to to to Να σου πω απλώ. Ποιον στις... έχετε αρχηγό αυτή τη βδομάδα. Τώρα θα σου έλεγα. Να σου πω κάτι. Η πάω σου πιο δύσκολο. Αυτό είναι εύκολο. Ποια είναι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη βδομάδα. Εσεί ποιον έχετε αρχηγό. Ένα. Ο Στάλιν. Ο Στάλιν. Ναι. Αυτό είναι να το γέρεσε. Σας πήγε στο 7,5, στο 8. που σα πήγε, Να κάνετε πάρτιρε κάτω στην Εράιδα και στα Διλινά. Δεν λοιπόν... κλείσανε αυτά, Χρωστάγαν. Στο Ρήμπα, μόνο μου λένε κάτι ταξιτζίδε εχθέ. Ότι λέει ότι 30% λέει, των επιχειρηματιών δεν ψηφίσανε, λέει το Μητσοτάκι. Δηλαδή το υπόλοιπο 70% που το ψήφισε είναι ευχαριστημένο. Των επιχειρηματιών είναι, λοιπόν, υπολόξησαν... τον είναι υπολόξησαν... και ένα 30% που δεν του έκανε, α πούμε, υπαρκή φορολόγηση και το θέλανε. Λοιπόν, λοιπόν, έχουνε να... Εγώ υπολόγισα ότι αυτοί που είμαστε ευεργετημένοι με το Τζίπρα δεν υπάρχε... ψηφίσαν Να ορίστε, και του έβαλε 33% φόρο στα υπερκέρδη. Αυτοί που είμαστε υπευεργετημένοι από τον Τζίπρα είμαστε περίπου 700.000. Επί 2.000, εγώ 2,5 2,500 στα παραπάνω. Εγώ σου βάζω μέσω όρο 2. Και Εκούτε πού ήσασταν, δε... πού ήσασταν στι εκλογέ αυτέ, Γιατί λείπατε. Η μαλακία μου είναι ανίκητη. Η μαλακία, το ξαναλέω, είναι. Για α... κάποιου είναι χτύπητη. Λοιπόν, έλα γεια. <Τι>